ΛΟΑΔΑ 101,5 FM Stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του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 Κυρίες μου και κύριοι, τι έγινε, γιατί δεν με ακούω, με ακούω τώρα, ναι με ακούω, ένα-δύο, τεστ, τεστ, ωραία techt". Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι, επαναλαμβάνουμε, καλή σας ημέρα Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι, στον τοίχο θα τα πούμε Και σήμερα εδώ από το Radio Άρτα 101,5 Στους 101,5 λοιπόν είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Αν επιθυμείτε να κάνετε κάποια παρατήρηση Να μας πείτε τα δικά σας τέλο πάντων 2681 4060 Μπορείτε να μας τεινάξετε ένα σύρμα Να τα πείτε κι εσείς στον τοίχο στον Ντουβάρ Λοιπόν, άκου η μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ Άκου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ Λοιπόν, για όσοι θα ξέρετε οι περισσότεροι που ακούτε Ότι ε, εκτός της εκπομπής καθημερινώς σχεδόν ε, Με συγχωρείτε Στο site της εκπομπούλας, μισό λεπτάκι, παρακαλώ Έλα φίλε μου, καλή σου μέρα, τι κάνεις να είσαι καλά, ρε φίλε. Είσαι καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Σωστά, σωστά, σωστά. Έλα, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Έτσι, σωστά, σωστά. σωστά. Γεια καλά, γεια. Να σε καλά, ρε Κώστα, που μου θύμισες. Να, εντάξει, να καλά κάνεις και μου το θύμισες, Να στείλω και τις καλημέρες μου στους εκτός εμβελίας φίλους. Που είναι συνδεδεμένη μέσω γερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα λοιπόν στο ράδιο Αετό στην Κοζάνη. Καλημέρα Κοζάνη, καλημέρα. Καλημέρα στου φίλου μα στην Κύπρο, αφελούθια από το RTFM που μα ακούνε, σε όλου του φίλου που είναι συντονισμένοι, στη φίλη στην Αγγλία, στη Θεοδοσία, σε όλου του φίλου. Καλή σα μέρα. Κάθε μέρα να έχετε καλή μέρα, όσο γίνεται. Λοιπόν, που λε, τι σου λέγα, σου λέγα το εξή. Για όσους φίλους ε, δεν γνωρίζουν, καθημερινό σχεδόν γράφω και ένα άρθρο το οποίο ανεβάζω στο ε, site τη εκπομπής στον τοίχο. Είναι με το Γιάννη Λαζάρου. Όσοι είστε νέοι φίλοι και δεν το ξέρετε, μπορείτε να βαρέσετε στο Google, στο Google Εκεί να βαρέσετε ε, στον τοίχο ή Γιάννη Λαζάρου και τσουπ θα σας εμφανιστεί μπροστά στη μούρη και θα το δείτε. Χθε λοιπόν, στο χθεσινό άρθρο με τον τίτλο Πασοκόσπορη, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Έγραφα σε ένα σημείο, ναι έγραφα, ακούστε τι έγραφα σε ένα σημείο, δεν είναι, τυχαίο, ε, δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ο Τσίπρας στις πρώτες μετεκλογικές του δηλώσεις δεν μίλησε για την αντισυνταγματικότητα και εθνική προδοσία των υπογεγραμμένων μνημονίων, αλλά ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται βάσει ποσοστού να διαχειρίζεται τα όσα διατάσσουν τα μνημόνια. Τέλο ο όρος αντιμνημονιακός Για το ΣΥΡΙΖΑ Το κατάπιε το χαπάκι το ηλίθιο Πόπολο τώρα το θέμα είναι Ποιος θα διαχειρίζεται το μνημόνιο Αριστερός ή δεξιός Ανάμεσα στάλα λοιπόν έγραφα αυτά Και ο του θάματος λοιπόν Κάποια στιγμή παρακολουθών Τις δηλώσεις ε, Του αντιπροέδρου ε, Και προέδρου του Πασόκ Εξερχομένου από το μέγαρο Του μάξιμα Λέω ρε μου Σκατά έφαγες πάλι Με συγχωρείτε για την έκφραση Αλλά έτσι είπα εκείνη τη στιγμή Λέω φωναχτά σκέφτηκα. Διότι ο εξερχόμενος ο πατριώτης Βενιζέλας Μεταξύ των άλλων Τι είπε Τώρα ρε παιδιά που βγαίνουν που βγήκαμε από τα μνημόνια Που βγαίνουμε Τι, τι δεν υπέρχεζει ρόλο ο ρόλος αντιμνημονιακός Και τε όλα αυτά Όλα είναι εθνικά Κατάλαβε μεγάλε Πάρα πολύ απλά Πάρα πολύ απλά Έγινε το πανηγυράκι, μοιράσανε τα κόλπα πάλι, αυτά τα οποία τους βάλαν τα αφεντικά τους να μοιράζουν. Τώρα δεν υπάρχουν μνημόνια, αντιμνημόνια, τώρα όλα είναι εθνικά. Έχουμε μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ξέρω εγώ, του Αβραάμ, πες τον όπως θέλεις Βαφτίζουμε εκεί μέσα ό,τι γουστάρουμε το φόρο πατριωτικό, το εθνικό, το έτσι, ταλιώ, ταλιώτικο και πασελιμανιώτικο και προχωράμε, υλοποιώντα το πρόγραμμα των το στρατό μας και χες τους άλλους, άσ τους άλλους τη δυστυχία τους. Εμείς να κερδάμε και η Μέρκελ. Αυτά λοιπόν, για του λόγου το αληθές, όποιος θέλει βαράει όπως είπαμε εκεί στο γούγλι, στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου και το διαβάζει το αρθράκι η Πασοκόσπορη. Εντάξει. Διότι αγαπητέ μου Έλληνοι, Λοιπόν, όποια πέτρα και να σήκωσει Όπως σημειώνουμε στο ίδιο άρθρο Όποια πολιτική πέτρα και να σήκωσει, Όποια, μα όποια Τραπεζική ε, Δημοσιοϊπαλληλική Από κάτω θα βρεις μια πασοκύλα Θα αναδειθεί ε, Το ζιβανσί Της πασοκύλας Το οποίο, το οποίο Αλοτρίωσε αυτό που αποκαλείται Λαός τα τελευταία 30-40 χρόνια Για παράδειγμα Για παράδειγμα σου λέμε Λοιπόν, ε, τραγουδώντας τον, τον εθνικό ύμνο, το οποίο ποτέ δεν πεθαίνει, λοιπόν, είναι δικά του τα πάντα. Είδε τώρα κόλπα να βάλουν το λοβέρδο ξανά στην κυβέρνηση κλπ. Τράπεζες ιστορίες Ωαπό χθε λοιπόν ο Ράπανος, Το ξεχάσατε το ράπανο. Τη μορφή αυτή η οποία ήταν κολιτάρι και είναι κολλητάρη του και μπήκε με τον Παπαδήμο, όχι με τον Παπαδήμο Με τον άλλο, μετά ούτε σφαχτάρει κάπου εκεί Υπουργός επί των Οικονομικών ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Τώρα λοιπόν και πρόεδρα στην Αλφα Μπάνκ Διότι αποχώρησε από την Αλφα Μπάνκ Μετά από τέσσερις αιώνε προεδρίας Ο, ο Όπουλος, ο καλαματιανί, είναι Αυτοί ο Όπουλος τους λένε λοιπόν τέλο πάντων Και εκεί λοιπόν όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω έτσι αναδύεται αυτό το ζιβανσί της πασοκίλας Το οποίο βέβαια εμπόχεψε Και τις τελευταίες εκλογές Την Ελλάδα ε, Κάνοντας την ανατροπή <Το> Επίσης ε, Εκτός των άλλων Και ο Παπαδόπουλος Που μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής δημοσι... η διαχείριση δημοσίου χρέους Αν δεν έχουμε έναν Παπαδόπουλο Ποιο θα έχουμε Ετοιμάζεται να πάρει τη θέση Του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας και πιανού είναι κολλητός αυτός του Στουρνάρα πως ο Στουρνάρας είναι του Σιμίτη και πάει λέγοντας <Και> Αυτόρα κοίταξε μεγάλε αν το παιδί σου μπορεί να ακολουθήσει τις διαδρομές των πουλος Τουρνάρο Ράπανων και άλλων καλός πράτης εάν σου έχει μείνει ίχνος Τσίπας δεν πράτης καλός Διότι όπω σου είπε και χθε ο πατριώτη ο πατρι... για το έθνος το έθνο μεταξύ για τη Θράκη δεν μιλάει κανένα ακόμη. Έτσι. Τσιμουδιά για τη Θράκη και το τι έγινε. Όπως είπε λοιπόν ο, ο, ο, ο εθνοπατριώτης Βενιζέλος χθες το έλαβε το μήνυμα από το λαό. Γι' αυτό ετοιμάζονται για μετασχηματισμού, ανασχηματισμού, ξέρω εγώ πώ διάλογο του λένε με μελλοντικού υπουργού. Ποιου! τους δοκιμασμένους της δημοκρατίας το Λοβέρδο, τον Κουκουλόπουλο και άλλα βομβούκια τα οποία δεν συμμετείχαν καθόλου σε ό,τι διεμήφθη στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια καθόλου σου λέω ούτε μίγα. ούτε μίγα. το δούλεμα πάει σύνδεφο, κυρία μου και κυρία μου. Πριν περάσουμε σε καμιά πραγματική είδηση, είπαμε να γλιστράμε στον ταράμά του. τι να κάνουμε καθημερινά, λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Δεν λέει όχι σε συνεργασία με το Πασόκ μετά την πρόσκληση Παπαντρέου από τον Παπαντρέου ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι με αυτό το Πασόκ. Θέλει ένα άλλο Πασόκ, ρε παιδί μου, εμφανίζεται πιο διαλλακτικό. Απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ Μας είπε το πρώτο κλασσάτος Του Πασόκεως Ο κύριος Σκουρλέτης Βεβαίω, Κοιτάξτε να δείτε μας είπε. Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας Correct. Πάντοτε ήταν συνομιλητής με την αριστερά Σοσιαλδημοκρατία είναι ο Πασόκ παιχόδε, Και αριστερά είναι ο Σκουρλέτης Ο ΣΥΡΙΖΑ Για να μην μπερδεύεστε σας το ξεδιαλύνω. Οπότε μεγάλε το μυστικό του κατακερματισμού Της περίφημης Μπορείστε παρακαλώ Να μην Ναι Ναι Ίσως τόσο ο φίλος τηλεακροατής Παιδιά μας ακούτε με ελάχιστη καθυστέρηση Μισό λεπτό περίπου Για όσους παίρνουν τηλέφωνο Το λέω, το λέω μην διστάζετε εσείς Ρίξτε τα τηλέφωνά σας Παρατηρεί λοιπόν ο φίλος τηλεακροατής Τόση φασαρία μετεκλογικά ε, ε, Για νίκη του Πασόκ Είχαμε να δούμε από το 81 Τόση φασαρία Έχουμε μια βδομάδα Μετά τις εκλογές όπου έγινε η ανατσιλιοπή και το μόνο που ακούμε αυτή τη στιγμή Και το μόνο που βλέπουμε Είναι το Βενιζέλο Ακούμε Κουκουλόπουλους Λοβέρδους Πασοκομούριδες Πώς θα μπουν στην κυβέρνηση Ακούς τίποτα άλλο να γίνω κουραστικός. Άκουσες τίποτα για την Ξάνθη Για τη Ροδόπη Για την Νίτα που έφαγε η Ελλάδα Και για το, το τι θα γίνει εκεί Κανένας δεν ασχολείται άκουσε τίποτα για το καθημερινό πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι πια δεν είναι σε βαθιά κατάθλιψη Κοντεύ... Είναι άνθρωποι που κοντεύουν να τεινάξουν τα μυαλά τους στον αέρα Δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο Άκουσες τίποτε Όχι Το μισθαρνο σύστημα Τσαμπουνάει Και παπαγαλεύει καθημερι... κάθε δευτερόλεπτο Κάθε δευτερόλεπτο Όλη αυτή την ιστορία Και τώρα ρίξανε και μια άλλη καραμέλα Ακούστε τώρα την καραμέλα που ρίξανε Ότι φοβήθηκαν λέει οι ξένοι δανειστές και το κουγλήφι Την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ Και θα φερθούν πιο ήπια στην Ελλάδα Ακούστε τώρα καραμέλα Λοιπόν μεγάλε να σου κάνω μια ερώτηση Να στην κάμνο Να στην κάμνο ε, Εάν φοβήθηκαν Φαντάσου Ελληνάρα μου τώρα Λέμε ότι ευσταθεί ο φόβος των κορακιών Για την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ Φαντάζεσαι Λοιπόν Την Κυριακή να είχε ψηφίσει κάτι άλλο Λέμε ρε παιδί μου εκτός από ΣΥΡΙΖΑ Ή να μην πήγαινε καθόλου να ψηφίσεις Ή όλοι αυτοί Τους οποίους ψήφι ότι, Πες τους όπως θέλεις Που φοβούνται τα κοράκια να έβγαιναν στο δρόμο Φαντάζεσαι τι θα γινότανε Φαν... το, φα... το βάζει το μυαλό σου Δηλαδή τώρα φοβούνται Μην χάσουν τα λεφτάκια τους Και αν κατέβαιναν στο δρόμο 5 εκατομμύρια Έλληνες Δεν θα φοβούντανε Φαν... Δεν θα φοβούντανε Ρολόι κομπολόι μεγάλε Ανακαλύπτουμε καθημερινώς Ότι γουστάρουνε οι κατοχικές δυνάμεις Στη χώρα που αποκαλείται ακόμη Ελλάδα Γεωσύστημα όπως μας είπε ο φίλος μας ο Τσίριζας like Μην ξεχάσω να βάλω και την κούλα Να κλαίει γιατί έφυγε ο Καπερνάρος Από τους ανεξάρτητους Έλληνες be... Κλάψε κούλα Μεγάλη ανακάλυψη το κόμμα στη Δημοκρατία, μεγάλη. Μεγαλύτερη δε ανακάλυψη ο Μίσθαρνος Ρουφιάνος. Τώρα τι θα κάνουμε, θα παρακοιωθεί ο τη. θα εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή γιατί έχει και τέτοια ειρημάδες, την παρέτηση του, μπαμπα, του Μπαμπαφώτου, του Μπαμπαφώτου. Αν δεχτούν την παρέτησή μου... Εάν έχω κάνει τόσα λάθη Ας δεχτούν την παρατησή μου υποπληρωθώ Μπαρμπαφώτο μου Μπαρμπαφώτο μου Γι' αυτούς δεν έχεις κάνει λάθη Μια χαρά τους ταΐζεις <Το <adjustment> Αλλά σου είπα και χθες όσου σε από τώρα για πρόεδρο της Δημοκρατίας Καμένος είσαι <Το meidän> Και τώρα Ελληνί μου Αφού είπαμε Του... Τα κατορθώματα του, θεα... του θεάτρου σκιών στη χώρα αυτή την οποία υποτίθεται ότι αυτοί οι τύποι την κυβερνάνε έτσι Μες στην ανάπτυξη δεν το συζητάω Λοιπόν να περάσουμε και στις πραγματικές ειδήσει, οι οποίες έρχονται από αυτούς που είναι οι κατακτητές της χώρας Ο... Ένας από αυτούς λοιπόν που κανονίζει τα της γερμανικής κατοχής δεν θα λέγαμε στην Ευρώπη και ποσό μας αποσχολεί προσωπικώς η υπόλοιπη Ευρώπη για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει. Ο φίλος μας λοιπόν ο Σόιμπλε, ο σύμμαχός σου καλέ, ναι λοιπόν, θέλει υπερεπιτρόπους για μια νέα κομισιόν. Αυτή τη λύση προτείνει με πρόταση την οποία έχει ήδη διατυπώσει στη διάρκεια της εκστρατείας για τις ευρωεκλογέ. Από τον φίλο του, τον επικεφαλής των φιλελευθέρων Τον Γκί, τον Γκί ωρε, Γκί Γκέσα, φέρ, Και φαίνεται πως φυσικά και το ανδροειδές Ολάντ της Γαλλίας Τον υποστηρίζει, γιατί να με τον υποστηρίξει εξάλλου Οπότε λοιπόν παίρνει θέση υπέρ μιας αναδιοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από λίγους επιτρόπους που θα είναι υπεύθυνοι για μεγάλους πόλους αρμοδιοτήτων κατάλαβες μπορούμε να οργανώσουμε την επιτροπή με τρόπο πιο αποτελεσματικό λοιπόν μας είπε σε άρθρο που έγραψε στην Die Well λοιπόν, θα συγκεντρώσουμε τους τομείς ευθύνης γύρω από ένα περιορισμένο αριθμό αντιπροέδρων της επιτροπής και μπλα μπλα και μπλα, μπλα, και μπλα, μπλα, και μπλα, μπλα το όραμα των ε, κατακτητών αλλά και των μίσθαρνων γερμανορουφιανοτσολιαδίστικων όργανών τους στην Ελλάδα παίρνει σάρκα και οστά έχουν περάσει τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια που πετάχτηκε τη μια μέρα ο Μπαρόζας και μίλησε για οικονομική ε, ένωση και την επόμενη ακριβώς η κυρία Μέρκελε η Αγγέλα η δικιά μας, η δοροθέα, ε, μίλησε και για την πολιτική ένωση όλα αυτά λοιπόν τα αποκόμματα όλο αυτό το Πασόκ, το οποίο κόπηκε σε κόμματα, κομματίδια, κομματάκια, ατελείε και τα λιμπάν και τα λιμπάν, το οποίο τώρα προορίζεται για μια εθνική συνένωση και συνασπισμό κομμάτων να αφαιρεθούν οι 50 έδρες από τον νικητή Τσίπρα και τα λιμπάν για να σε κυβερνήσουν πάλι, οδεύει σε μια λύση, το πάμε, το ξανά πάμε, θα το μάταξα να υπούμε, Είς τα ευρωπαϊκά κόμματα, και έτσι λοιπόν κουνώντας τη σημαία τους, κουνάς τη σημαία των Ευρωπαϊκών κομμάτων. Σας είχαμε μιλήσει πριν κανα χρόνο περίπου για πουλημένα φοιτητάκια, κάτι παιδάκια εκεί της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν δώσει και ονόματα στα Ευρωπαϊκό κόμματα, στα οποία βέβαια πουθενά δεν είχαν εκπροσώπους όλων των κατηγοριών, δεξιών, σοσιαλιστών, φιλελευθέρων και τα λοιπά παντελώ όμως παντελώς των κομμουνιστών. Με διαταγή στουρνάρα μεγάλε διότι δεν συνεχι... δε σταματάνε αυτοί είναι το Α1, όπως έχουμε μανταξαναειπεί να εργάζονται <Κι> λοιπόν πήραν όλο πρόσεξε όλο το ταμείο του κτηματολογίου και έβαλαν τα 250 εκατομμύρια στο πρωτογενές πλεόνασμα <Κι> για να παρουσιάσουν πρωτογενές πλεόνασμα <Κι> αυτά τα χρήματα φυσικά δεν ανήκαν σε κανένα στουρνάρα δεν τα έχει από τον παππούλι του ο γλύφτης ο κολογλύφτης του συστήματος στουρνάρας. Λοιπόν, Αυτά τα χρήματα ανήκαν σε σένα, στο λαό που πλήρωνες 35 ευρώ αναειδιοκτησία Οπότε λοιπόν ο Στουρνάρας και η παρέα του τρώνε και αυτά τα λεφτά Οδηγώντας σε λουκέτο και στην καταχώρηση της δημόσιας και ιδιωτική περιοσίας Αποκλειστικά στο ΤΑΙΠΕΔ που είναι πάρε πάρε πάρε κόσμε και ακόμη Κανείς δεν αγοράζει αν δεν εξεφτελιστούν και άλλο οι τιμές Κατάλαβες λοιπόν ο Στουρνέρας είδες ο Στουρνέρας 250 ψωροεκατομμύρια ήταν ρε φίλε Από την άλλη κυρία μου και κυριέ μου επειδή παίζουμε τώρα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης και όπως γνωρίζεις όποιος έχει και ίχνος αντίθεσης απέναντι σε αυτή την φασιστο-ναζιστό κολοευρώπη είναι όπως μας είπας οι ευρωπαϊστές αυτοί είναι φασίστες λέει, είναι ανεγκέφαλοι είναι η λήθη βρήσε μας και άλλο λοιπόν ε, έχουμε και μαθήματα δη, δη, δη, δημοκρατίας ναι, παρακαλώ, από αριστερούς ευρωπαϊστές όπως είναι για παράδειγμα ο Αλέξης ο Αλέξης είναι αριστερός ευρωπαϊστής Για την προεδρία λοιπόν της κονομισιών Ο Αλέξης μας στηρίζει τον Ιούγκερ Κατάλαβες Διότι μας είπε ο Αλέξης Ότι το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα νίκησε στις εκλογές Άρα δημοκρατικά ο Ιούγκερ πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο Αυτά μας λέει ο αριστερός ευρωπαϊστής Άνθρωπός μας, σωτήρας μας, το μέλλον μα. Η ελπίδα μας ο Αλέξης Γιούγκερ right. λοιπόν και Αλέξης yeah, but... αγκαλιά Γιούγκερ και Αλέξης Ούνα φάτσα ούνα ράτσα Τώρα κάτσω εγώ να σου πω ότι ο wow. Ετάπαμε 500 εκατομμύρια φορές wow. Πάλι θα τα πούμε το τι γίνεται με, τις ασφάλ, με την ασφάλιση στην Ελλάδα Το νιώθουν στο πετσί τους όσοι Όχι μόνο όσοι πληρώσανε ε, χρόνια Χρόνια για να έχουν αξιοπρεπή ε, γεράματα Τέλος πάντων εξασφαλίζοντας μια σύνταξη και μια ασφάλεια Αλλά και οι νέοι ασφαλισμένοι Οι οποίοι οι νέοι ασφαλισμένοι Μισό λεπτό, παρακαλώ Έτσι. Έτσι. Έτσι. Αυτό, ναι, αυτό είναι το παραμύθι της δημοκρατίας αγαπημένη μου τηλεακροατά Δημοκρατικά Πως είπε και ο άλλος εδώ Νόμιμα και ηθικά Διότι δεν έχει πρόβλημα με την προσωπικότητα του Ιούγκερ ο Αλέξης Και το ποιος είναι ο Ιούγκερ Έτσι ακριβώς όπως το τόνισες Δημοκρατικά Είχε μπει και στη βολή και ο Χίτλερ Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα Αφού δημοκρατικά Καταλαβαίνεις Διότι Ιούγκερ με Χίτλερ δεν έχουν τερά δεν έχουν διαφορές. Τι τερά... τεράστιο ξέχνατό. Πολύ σωστή η παρατηρήσή σου και σε ευχαριστούμε που την έκανες. Λέγαμε λοιπόν για τους ασφαλισμένους στην Ελλάδα, όχι μόνο αυτούς που είναι στον Κεάδα αυτή τη στιγμή και πλήρωσαν χρόνια, αλλά και για τους νέους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν ασφάλεια και πάνε να πάρουν μια ασπιρήνη. Έρχεται η ώρα λοιπόν το ασφαλιστικό στην Ελλάδα, όχι απλά να την αχτεί, να τελειώνει. Ε... Ατομικοί λογαριασμοί, πρόσεξε, για κάθε ασφαλισμένο θα υπάρχουν έτσι ώστε να παίρνει σύνταξη από τα λεφτά που έχει δώσει όλα τα χρόνια τη εργασία και μόνο από αυτά. Θα υπάρχει ατομικό λογαριασμό, τον οποίο φυσικά δεν θα μπορεί να τον χειρίζεσαι εσύ. Έχει μια ανάγκη, πα αύριο ξέρω εγώ να κάνει μια εγχείρηση να πάρει τα λεφτά. Όχι. Ο Στουρνάρα θα τον χειρίζεται. Διότι νεολαία μου που βγήκε στην αγορά εργασία και εισφαλίστη, για ένα να σίγουρο. Ο Στουρνάρας ποτέ δεν πεθαίνει. Και σένα ένα μιλάω αυτή τη στιγμή που είσαι 20... Όταν θα φτάσεις στο 6, στα 60 και στα 70... Ο Στουρνάρας θα είναι πάλι πάνω από το κεφάλι σου. Οπότε λοιπόν... Μεγάλε... Θα παίρνεις σύνταξη από τα λεφτά λοιπόν που είχες δώσει τα χρόνια εργασίας... Και μόνο από αυτά. Έτσι λοιπόν μπουκαραν εδώ και καιρό... Και μπουκάρουν συνέχεια ιδιωτικέ ασφάλειες στο χορό... Αφού η κρατική η οικονομική στήριξη στα ταμεία... Τελειώνει τον Ιούλιο Λάμδα, Ιούλιο Τον Ιούλιο, τέλος Ασφάλεια, ε, οικονομική κρατική Ενίσχυση, τέλος Θα υπάρχει λοιπόν μια Κρατική σύνταξη των 50-70-100 ευρω Ίσως και τα επιπλέον Θα είναι από τα χρήματα που θα πληρώνεις Εσύ ως ασφαλισμένος Όσο εργαζόσουνα. Τώρα καταλαβαίνεις Ότι ανάλογα τώρα εποχιακά, πεντάμινα, βάλε για ένα νέο μιλάμε τώρα, πόσα χρόνια θα εργαστεί στη ζωή του, διότι αυτό που ήξερες, ξέρω εγώ, ένας οικοδόμος λέει δούλεψα 30 χρόνια, πάνω αυτά τα χρόνια, ξέχνατα, ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος, αυτά ξέχνατα. Εδώ τώρα έχουμε κατά περιόδους ε, εργασία και αν, και αν. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει η Εθνική Σύνταξη που θα την δίνει το κράτος θα το ορίσουν. Αυτοί ξέρουν 150, 70, 80, 180 ευρώ και από εκεί και πέρα θα είναι από το λογαριασμό σου. Ποιο λογαριασμό θα μου πεις. Αυτόν είπαμε που θα χειρίζεται ο Στουρνάρας. Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου θα αναπτυχτεί η Ελλάδα. Διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που αναπτύσσεται, η Ελλάδα είναι, που αναπτύσσεται στην Ελλάδα είναι τα Ελλάδα λεξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς το δημόσιο Τα οποία εσίως έφτασαν τα 66 δις Και ερωτούμε, ερωτούμε εμείς Από πού ρε χάπατο να βρει ο άνεργος να σου πληρώσει το λεξιπρόθεσμο Από πού Διότι έχει φτάσει στο σημείο πια να μην βάζει τον εαυτό του και την ερώτηση Ψωμί για το παιδί μου ή φόρος δεν έχει ούτε ψωμί για το παιδί του Ρε χάπατο Μουρίστη Καλώς το μαλιγκάρι Έτσι Έτσι, σωστό Σωστό, καλημέρα Να μην ακούσω λέει ένας φίλος τηλεκροατής, κανέναν για κλάψα διότι αυτό αποφασίσαν όπως το λες είναι αγαπητέ μου φίλε όπως το λες αυτό αποφασίσαν. αυτό αποφασίσαν να δίνουν τροφή αυτή τη στιγμή στους βενιζέλου μια εβδομάδα μετά τις εκλογές να παίζουν πρωταγωνιστές πάλι σε ένα σε ένα κατεσ... σε έναν κρανίου τόπο σε αυτοί που δημιούργησαν τον κρανίου τόπο ξαφνικά αυτοί, αυτοί του έδωσαν το δικαίωμα με την δημοκρατική ψήφο τους να τους κάνουν πάλι πρωταγωνιστές έχεις απόλυτο δίκιο αλλά θέλω να κάνουμε πάντα την παρένθεση το, την, ε, να βάζουμε πάντα μια παρένθεση σε αυτό το θέμα διότι το πράγμα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε δεν άλλαξε οι 200-300 χιλιάδε που σφαχτήκαν από την πρώτη μέρα αυτοί συνεχίζουν να σφάζονται Όλο το άλλο κόλπο είναι μια χαρά στη βόλεψη Λένε τώρα τα στοιχεία Λέω στον προηγούμενο φίλο που πήρε τηλέφωνο Κοίταξα να δεις στοιχεία τώρα Στην Ελλάδα λένε τα στοιχεία Είναι 700.000 παιδιά φτωχά Ενώ 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν χάσει την πρόσβαση Στην ασφάλιση και στην κοινωνική πρόνοια Καταλαβαίνει ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κάποιο μα δουλεύει. Κάποιο μα δουλεύει. Δηλαδή, 700.000 παιδιά, χοντρικά, δηλαδή, ανήκουν σε εκατοντάδε χιλιάδες οικογένειες. Και δύο εκατομμύρια Έλληνε, λένε τα στοιχεία, πρόσεξε. Έχουν χάσει την πρόσβαση στην ασφάλιση, στην ασφάλιση και στην κοινωνική πρόνοια. Και αυτοί πήγαν συντεταγμένα την Κυριακή σε δύο κάλπε. Στη μία ψηφίσαν του κατήμαυρου δεξιούλιδε και στην άλλη ψηφίσαν ε, Τσίριζα. Συντεταγμένα πήγαν Παρακαλώ Έλα παλικάρι μου, καλημέρα πολύ Γουστάρο βάραμε κι άλλο γουστάρο Έτσι, σωστό, σωστό Γεια σου ρε Γιώργη, να σε καλά Γεια σου ρε Γιώργη, το Γουστάρι το κορμί μου Λέει ο Γιώργη, σε έχεις δίκιο Γιώργη Συντεταγμένα λοιπόν 2 εκατομμύρια που έχουν χάσει την πρόσβαση, Μιλάμε 2 εκατομμύρια ψήφι ξέρετε γιατί ποσοστό μιλάμε μεγάλε. Και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και βάλε και βέβαια. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εκτό κι αν πραγματικά δηλαδή μας ψεκάζουν μεγάλε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτοί όλοι λοιπόν συντεταγμένα, πήγαν και ψηφίσαν. Σαμαροβενιζέλο κουρέλο, βάλε ποτάμια ελλε. Αυτοί πήγαν όλοι διότι. Ακούμπησαν την ελπίδα τους στο Θεοδωράκι! Ακούμπησαν την ελπίδα τους στο... λέω ονόματα, ρε παιδί μου τώρα να πούμε... στην ένα τη Για Γεια σουρένα με τα Σου σουρίξα ρε παιδάκι μου, σοκολάτα τσικιμπάμ, τσικιμπάμ, τσοκολάτα, τσικιμπάμ, τσοκουλάτα τσικιμπάμ, αχ, πά, πά! Τρέλα είσαι μετά! Γιατί, ρε παιδί μου, οι σοσια, σοσιαλιστές αριστεροί έχουν παράδοση στο βαρύ όταν χαίρονται! Η παράδοση είναι αυτή ρε Αντρέα Ρε Αντρέα τι μας έχεις κληρονομήσει ρε πουλάγι μου να Δώσε κι άλλο Λοιπόν αυτοί αγαπημένοι μου φίλε Η αίσθηλα και χαιρετισμού στη γιαγιά την Κούλα σήμερα Όχι ναι να του στείλω λοιπόν. Πήγαν συντονισμένα την Κυριακή Στη μία κάλπη ήτανε οι, οι κατήμαυροι Σωτήρες της νέας δημοκρατίας Και του ψηφίσανε ω ε, εντόπιου και περιφερειακού σωτήρες και ξαφνικά λοιπόν στην επόμενη κάλπη μεταβλήθηκαν σε πεταλούδες ροζ και κάναν την ανατροπή. Δε μας σχέζεις ρε παπάρα. Δεν γίνονται αυτά να Κυρίας μου, και κεμπ, μισό έλα σε ταλούδα. παρακαλώ. Φράχτωρα Δώσε μου, δώσε μου, ρίξε μου Ε, λαγκή απροπό, ρίστε, παρακαλώ θα, με, θα παίξεις τίποτα, θα παίξει τίποτε <Κι> Παίξε αγόρι μου ε, Πού είσαι, πού κατοικοδρεύεις <Κι> Γεια σου, και σε σκέφτομαι <Κι> δε... Έτσι μπράβο, σκεύουμε, σκέφουμε. Πρόσεξε, μη Γι'α. Γεια, γεια, γεια. Μην, <laughs> yeah, <yeah, yeah>, yeah. <laughs> μην οδηγά και σκέφτεσαι εμένα γιατί θα στουκάρι. Πρόσεξε, μη στουκάρι και έχουμε άλλα. Λοιπόν, και πού να σε πάω, Γαλανί, πού να σε πάω στην ουσία του νησουκουμίου. <laughs> Κάνουν αποτίμηση του αποτελέσματο οι υποψήφοι. Δεν no colors in this life, go λοιπόν που λες Ελληνάρα μου δεν συνάδουν τα νούμερα δεν συνάδουν τα νούμερα και ξαφνικά εκτός από το πανηγύρι που έγινε λοιπόν Ξάνθη και Ροδόπη για το οποίο ουρλιάζουν όλοι οι πατριώτες ναι ουρλιάζουν μας βάζουν θέμα καταπάτησης αλβανικών θαλασσών αλβανικών θαλασσίων εδαφών από την Ελλάδα το άνοιξε η Αλβανία και ζητάει τη φυλάκηση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας για την αντισυνταγματική παραχώρηση εδαφών με την τελευταία συμφωνία που έκανε με την Ελλάδα. Ωιντε, oh, άρχισαν τα όργανα, λοιπόν, ναι. Άνοιξαν θέμα, λοιπόν. Ε, πολύ. θέλουν να τσιμπήσουν εδώ, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Προσέξτε κιόλας Α, και κάτι άλλο. Σας λέγαμε για τα ουράνια τόξα, και αυτά τα, στη Φλόρινα τα γνωρίζετε αυτά τα κόλπα όλα, όπου οι Έλληνοι εκεί ξαφνικά νιώθουν κάτι άλλο και έχουν τα ουράνια τόξα. Με τα αποτελέσματα λοιπόν των ευρωεκλογών, προσέξτε τι ανακοίνωση βγάλαν, δώστε λίγο βάση στην πενιά σας παρακαλώ. Το μέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας Ουράνιο Τόξο, που εκπροσωπεί τη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, ακούστε... Καταγράφει αύξηση κατά 30% των ποσοστών του στις ευρωεκλογές σε σύγκριση με το 2009 την ώρα που το υποψήφιο μέλος της συμμαχίας Δέμπ, ξέρω εγώ είναι τουρκική μειονότητα μιλάει για το κόμμα της Ξάνθης αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στην Κομωτινή και την Ξάνθη που απέσπασε 42-43% Μακεδόνες και Τούρκοι στην Ελλάδα επιτέλους βγαίνουν από τη σκιά Επόμενο... Βήμα μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο Συγχαρητήρια Αυτά μεγάλε Πολυπολιτισμικέ μου Συμβαίνουν μέσα στην ίδια τη χώρα σου Θέλεις να την πω πατρίδα σου Παρεξήγησέ με Τούρκοι και Μακεδόνες Ποιοι είναι οι Μακεδόνες τώρα στη Φλόρινα mm. Ποιοι είναι οι Τούρκοι στην Κομωτινή για να καταλάβω mm. Ποιοι ακριβώς We... Οπότε λοιπόν Μεγάλε <ΣΣ> Σκάσε και κολύμπα λοιπόν Και περίμενε τις εξελίξεις όπως θα γίνουν Διότι Τώρα από αυτές τις μέρες που κάνει Εξαγωγή κρίση ο φίλο μας ο Ερντογάν Στο Αιγαίο Οι Τούρκοι ξεκινάνε έρευνες Για δικούς τους υδρογονάνθρακες Κάτω ακριβώς από το Άγιο Όρος Κάτω ακριβώς από το Άγιο Όρος Και δίπλα στη Σιάθο. Να μην έχουνε σε παρακαλώ πολύ Διότι το Αιγαίο Στο το Αιγαίο Όπως βλέπεις φίλε μας Νταλάρα Δεν ανήκει στα ψάρια του όπως μας είπες κάποια εποχή Το διεκδικούν Και θα το πάρουν άλλοι Κατάλαβες Μουσική Πήγε ρε, ο φίλος μου ο Θεοχάρης Στιάξε με λίγο ρε χαρούλι να πω Κάνε μου μπου Κάνε μου λιγάκι μπου ρε φίλε Θεοχάρη Πήγε να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη ο Θεοχάρης βέβαια Να ρε να ρε. βέβαια πήγε να μιλήσει στο εμπορικό επιμελητήριο Λοιπόν που λες ορίστε Μας πρίξανε λέει ένα φίλος εδώ Με τις μουσουλμανικές μειονότητες Και το ένα και το άλλο Διότι φίλε μου όπως πολύ σωστά καταλαβαίνεις Δύο πράγματα κουλαντρίζουν Απόλυτα Τσιλαγή Οι θεοί και η πολιτική Και οι άρχοντες Έτσι λοιπόν Δεν θα σκιαχθείς από τη μία Θα σε σκιάξουμε από την άλλη μην ξεχνάς ότι στην άλλη έχουμε και το μεταφυσικό Τι σου έλεγα λοιπόν εκεί σου έλεγα πήγε ο φίλος μου ο Θεοχάρης Φίλος μου τώρα σου λέω αδερφικός φίλος Αδερφοποιητός Ο Χαρούλης δε ναι, ο Θεοχάρης Αυτός που με σκιάζει κάθε μέρα θα σου πάρω το σπίτι Θα, θα, θα, θα ψοφίσεις θα, σκα... θα σε γδάρω κτλ Πήγε να μιλήσεις στο εμπορικό επιμελητήριο στη Σαλονίκη Και Που λες ορίστε παρακαλώ Θα το βρω Ζήτησε κάτι μια φίλη ε, Ακροάτρια Και φυσικά Θα προσπαθήσω Να το βρω να το Ακούσει Σου λέγα λοιπόν ότι πήγε ο Χαρούλης να μιλήσει στο εμπορικό Το επιμελητήριο στη Σαλονίκη Γιατί λοιπόν Για το πως θα έχει έσοδα Η κυβέρνηση η, αγία, η αγαστή κυβέρνηση στην οποία ο φίλος μου ο Χαρούλης λοιπόν είναι εκεί μίσταρνο όργανο Ε λοιπόν πήγαν κάποιοι να διαμαρτυρηθούν Έφαγαν το ξύλο της αρκούδας χημικά στα μούτρα και αυτοί είναι απολυμμένοι και άνεργοι διότι διαμαρτυρήθηκαν την ώρα που έφθανε το τσαρόπουλο, το πτσαρόπουλο να μιλήσει στο εμπορικό επιμελητήριο της Σαλονίκης Φαντάζομαι, λέω ρε παιδί μου, κάνω μια υπόθεση με το... με το άρρωστο μυαλό μου ότι αυτοί που πήγαν εκεί και έφαγαν τα χημικά την Κυριακή θα ψήφισαν κάτι άλλο. Κάνω μια υπόθεση ρε παιδί μου με το βρώμικο μυαλό μου, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Πραγματικά δηλαδή, πραγματικά δεν. Έχουμε έχουμε μπερδευτεί, έχουμε καταμπερδευτεί πια, έχουμε καταμπερδευτεί. Ο Ερντογάν, είπαμε, εκπροσωπεί μια χώρα της οποίας η εξωτερική πολιτική Παραμένει ίδια εδώ και χίλια χρόνια και κάνουν τα δικά τους όπως τα έκαναν ανά τους αιώνες. Ακούστε τώρα εθνικοπολιτικό τρίκ για την υπεροχή της Τουρκίας το οποίο κάνει απέναντι στην Ελλάδα ο κουμπάρο του Παπαντρέα και του Καραμαλή. Δεν είναι κάποιο κάποιον είναι κουμπάρος ο Ερντογάν. Θα μαζέψει 100.000 νεολαίους Ισλαμιστές μέλη του κόμματός του και θα προσευχηθούν Μπροστά στην Αγία Σοφιά με αίτημα να γίνει τζαμί η Αγία Σοφιά Η προσευχή θα πραγματοποιηθεί αύριο τα ξημερώματα Δεν θα πω τίποτα ε, πάνω στο θέμα Ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει Εκείνο όμως που έχω να πω είναι για τα κατεχόμενα στην Κύπρο Και για το σε τι είχαν μεταβληθεί οι εκκλησίες τα ειδή η σώμαση αυτά δεν μπορεί να μου πει κανένα στην εποχή που δεν πέρναγε κουνούπι στα κατεχόμενα. Εντάξει, οι εκκλησίε. Και όταν ρώτησα έναν ε, από τα κατεχόμενα εκεί, ε, τουρκο έτσι, αυτό ήταν τουρκός όχι τουρκο Κύπριος. Γιατί δεν φίλε να πούμε το κάνετε αυτό. Με πήγε απέναντι από το χωριό. Το, στο κατεχόμενα και μου είπε Τι βλέπεις ε, Λέω ένα χωριό Όχι μου λέει δεν βλέπεις ένα χωριό Βλέπεις ένα μικρό χωριό Το οποίο πέ, είχε πέντε εκκλησίες Και ένα τζαμί <Κι> Και τι κάνεις τώρα του λέω Εκδικήσε τους θεούς <Κι> Κατάλαβες μεγάλα Είναι τα παιχνίδια. φίλε τηλεακροατή Που πήρε τηλέφωνο πριν ε, κάμποση ώρα Δεν σας κουλαντρίζουμε Με το Με, το, με, το, με τους <Κι> Θα σας κουλαντρίσουμε με το Θεό 42% αύξηση είχες μεγάλε Στα γενόσιμα συνταγογράφηση Από Πέρσι Χαμός θα... Γι' αυτό ακριβώς Τώρα ο θα σου δώσει πρόσβαση Στην υγειονομική κάλυψη Στους ανασφάλιστους και τα λιμπάν και τα λιμπάν yeah. Μες το καλοκαίρι yeah. Από παντού κονομάνε yeah. Και μενα όταν τα βλέπω αυτά Μου έρχεται στο μυαλό το τηλεφώνημα που μου κάνει εδώ και καιρό ένας φίλος της εκπομπής, ο οποίος τέλος πάντων ε, κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα μια θεραπεία και όταν του έδωσαν γενώσιμο, ο άνθρωπος άρχισε να βλέπει αστράκια και του λέει του γιατρού, ε, γιατρός δεν γίνεται η κατάσταση. Αρχίζω και βλέπω να πούμε άλλα πράγματα και ο γιατρός του πετύναν να κάνουμε. <Το> Αυτό μου έρχεται στο μυαλό με τα γενώσημα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν κυρία μου και κυρία μου στην ε, ευτυχεσμένη στην ευτυχεσμένη ρε μου να πούμε ευτυχισμένη ε, χώρα η οποία αναπτύσσεται, αναπτύσσεται μιλάμε, αναπτύσσεται, αναπτύσσεται αναπτύσσεται, αναπτύσσεται αναπτύσσεται, αναπτύσσεται, και αναπτυμώ δεν βλέπει με ανθρώπους να υποφέρουν, με ανθρώπους να είναι σε βαθιά κατάθλιψη και τους πολλούς να είναι βολεμένοι. Παρακαλώ. Έλα, έλα κομματάρχη. Α, ενοχλούσαμε τις άλλες. Ρε Πούσι μου, ρε Πούσι μου Να σε καλά, καλή σου μέρα, να σε καλά, να σε καλά Ρε Πούσι μου, ενοχλούσαμε τις φάλαινες, δε σούπα Σπέρναγε ένα κοπάδι και σταματήσαμε, δεν στα το καναλάρι και Λοιπόν που λες φίλε μου, μια σκεφτάκαμε στο τέλος Να σε ενημερώσω, έτσι δηλαδή Ενημερωτικά αραβουλάκι μου ε, 30 Μαου του 1814, ούπου, πω, πω, πω, πω, θα μου πεις τώρα γεννήθηκε ο Ρώσος φιλόσοφος Μιχαήλ Μπακούνιν λοιπόν πριν από 150 χρόνια και πριν ακόμη η Γερμανία ολοκληρωθεί με την αυτοκρατορία του Μισμάρκ, ο Μπακούνιν προσέξτε έγραψε τα εξής άσχετα αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς με τον uh, Μπακούνιν λοιπόν λέμε τώρα προσέξτε πριν ολοκληρωθεί η αυτοκρατορία του Bismarck, του Bismarck για τη Γερμανία Έγραψε το εξής Ο Μπακούνιν Παρακαλώ ακούστε Στη Γερμανία αναπνέει στην ατμόσφαιρα μια τεράστιας πολιτικής και κοινωνικής σκλαβιάς Φιλοσοφικά ερμηνευμένης και αποδεκτής από ένα μεγάλο λαό μυρολατρικά και ηθελημένα για τη σκλαβιά έτσι σε όλες τις διεθνείς σχέσεις της η Γερμανία από τις απαρχέ της κιόλας αργά και συστηματικά έπαιζε πάντα το ρόλο του εισβολέα του κατακτητή πάντα πρόθυμη να επεκτείνει στο έδαφος των γειτόνων της τη δική της θεληματική υποδούλωση και από τότε που εδραιώθηκε οριστικά ως ενιαία δύναμη έγινε μια απειλή ένας κίνδυνο για την ελευθερία ολόκληρης της Ευρώπης η σημερινή Γερμανία δεν είναι τίποτε άλλο παρά υποδούλωση θριαμβευτική και κτηνόδης καταλαβαίνετε πότε τα έγραψε αυτά ο Μπακούνιν πριν πριν γίνει όλο αυτό το πράγμα ενωμένη Γερμανία πριν την αυτοκρατορία του Μπίσμαρκ διότι εμείς τώρα που δεν είμαι θαμπακούνιν, λέμε με το φτωχό μας το μυαλό και έχουμε πει επανειλημμένος ο λουκανικός κατός το λουκανικός κατοκίταρο δεν αλλάζει είναι ναζιστοφασιστικό θα το καταλάβεις ρε ευρωπαϊστή ε, ε, ε, ελληνάρα δεν θες να το καταλάβεις καλά κάνεις και δεν θες να το καταλάβεις πολύ καλά κάνεις και δεν θες να το καταλάβεις όμως είναι η πραγματικότητα και θα συμπληρώσουμε σε αυτό το πράγμα ότι η δυστυχία της Ευρώπης, είναι ότι αυτοί οι μαλάκες οι Γερμανοί Διότι περί τον πρόκειται Όταν άλλες χώρες Όπως η Ολλανδία Η Πορτογαλία Άλλες μικρότερες χωρούλες της πλάκας Γινόταν απικιοκράτες Αυτοί δεν τους έκοβε το κεφάλι Δεν τους έκοβε το κεφάλι Έτσι λοιπόν στριμωχτήκαν εκεί που στριμοχτήκαν Και θέλουν από εκεί και πέρα Με Τα όπλα να κάνουν ό,τι κάνουν Ήθελαν με τα όπλα Τώρα δεν έχουν όπλα Έχουν σφαίρες που λέγεται Στουρνάρας Σαμαράς, Βενιζέλος Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν Που λε Ελληνάρα μου Και επειδή μία φίλη Μου ζήτησε να ακούσει κάτι Ας τα ακούσουμε όλοι μαζί Είναι μια αλήθεια Γραμμένη από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο Και υπομένη από το στόμα του του Τουβέν Ελάτε να τα ακούσουμε και εδώ είμαστε Υπάρχει κάτι. Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυπη. Μιας και μας είπε αυτά Ο, Ο Αγγελόπουλος διαστόματος Βέγκου Η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει και θόρυβο Και από κάτω ήταν ένα μυρολόι Πάρτε και μια σέλφο κλίνοντας, Μη σας κρατήσω δυσαρεστημένος Ουβρουμπαϊστές μου Ουβρουμπαϊστή μου Εχω ρε Λοιπόν που λες μου Τέλος για σήμερα Αυτά Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 και ας ακούγετε με λίγη καθυστέρηση. Ε, εξάλλου, εντάξει, είμαστε η μυστική Δεν είμαι στις τουρνάριδες. <laughs> λοιπόν, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας, να μας ακούσετε, για τις ε, ωραίες παρατηρήσεις σας και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πέρα για πέρα. Μια χαρά, ούλο υγεία πάντα. Για και χαρά σας. Είναι αυτό FM Stereo.